Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Ζωτάκη δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθο των προκλήσεων. Ο Πρωθυπουργό αδιαφορεί για την κοινωνική απέτηση, την απέτηση όλων μα, για ασφάλεια, νομιμότητα για ευταξία. <Το> Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Ζωτάκη δείχνει να μην αντιλαμβάνεται το μέγεθο των προκλήσεων. Δείχνει, δεν ξέρουμε αν συμβαίνει όντως, όπως λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνει να μην αντιλαμβάνεται. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, γιατί τον έχει η μου συνεργάτη και ο ένας και ο άλλος, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, με ένα τσιφτετέλη, τι είναι αυτό, νότιο, αμερικάνικο, δεν μπορώ να καταλάβω και τη γλώσσα, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Τσιφτετέλι, πάντως, στους ρυθμούς του θα κινηθούμε τώρα σήμερα Παρασκευή. Ε, είμαστε λίγο global στη μουσική, παγκόσμιοι δηλαδή. Για ποιο λόγο, Διότι γίνονται συγκρίσει τη Ελλάδα με όλο τον κόσμο, πια. Δεν συγκρινόμαστε με τα Βαλκάνια που συγκρινόμασταν κάποτε, με τη Μεσόγειο, με την Ευρώπη. Έχουμε. Ποια είναι η σύγκριση, Έχουμε μία από τι καλύτερε κυβερνήσει του κόσμου. Ε, ισχυρίζουμε λοιπόν ότι θα τα πάμε γενικά καλύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύουμε. Μπράβο! Η Ελλάδα θα πάει σίγουρα αρκετά καλύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύω. Έχουμε καλή κυβέρνηση, ευτυχώ, για να δε έναν Υπουργό Οικονομικών που ήξερε να σωστά. Η καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, εμεί μα μια τη καλύτερη σίγουρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι θαύματα. Η καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, εμεί μα μια τη καλύτερη σίγουρα, εμεί μα μια τη καλύτερη καλύτερη σίγουρα, Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι θα τα πάμε γενικά καλύτερα από ό,τι αρχικά πιστεύουμε. Μόνο του για τον εαυτό του. Ισχυρίζομαι ότι θα τα πάμε καλύτερα εμεί από ό,τι πιστεύαμε εμεί. Πρώτον, αυτό πολύ αισιόδοξο να το ακούς Και δεύτερον, υπάρχουν κυβερνήσει στον κόσμο. Είμαστε μια από τι καλύτερε του κόσμου. Δηλαδή, έχουμε πάρει όλε τι κυβερνήσει όλων των χωρών. Πώ είναι, 200 κάπου εκεί, χώρε του κόσμου. Βλέπουμε τι κυβερνήσει. Και μόνοι μα κρίνουμε ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση, μια από τι καλύτερε του κόσμου. Δηλαδή, όταν λέμε μια από τι καλύτερε, εννοούμε μια στι 10 καλύτερε κυβερνήσει του κόσμου. Έχουμε την καλύτερη, μια από τι καλύτερε κυβερνήσει του κόσμου. Όπω λέει ο ίδιο ο Υπουργό, ο Άδωνη Γεωργιάδης. Τώρα, ποιοι στηρίζουν αυτή την καλύτερη κυβέρνηση του κόσμου. Οι βουλευτέ βεβαίω. Ο Κυρανάκη είναι ένα από αυτού. Προφανώ και όλοι θα θέλαμε ο ΦΠΑ να είναι χαμηλότερο. Τι συμβαίνει <σχερδιά> όμω <σχερδιά> εδώ. <ίσολλα>. <σχερδιά> εδώ. Ναι, Ο πλούσιος και ο φτωχό, εντάξει τι μ' άρεσουν αυτές τις λέξεις, ο αλλά εντάξει, για την οικονομία συζήτηση ας χρησιμοποιήσω κι εγώ, έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Που, που. Έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Εσείς το ξέρατε, είχε πάει ο νου σα ότι ο πλούσιος, που διαφωνεί με τους όρους αλλά τους χρησιμοποιεί, με το φτωχό έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή μας είπε εδώ βουλευτής ότι ο πλούσιος καταναλώνει περισσότερο από το φτωχό. Καινούργια πράγματα είναι όλα αυτά. Πρωτότυπα πράγματα είναι όλα αυτά. Το είπε με ύφο για να μα εξηγήσει πώ λειτουργεί η οικονομία, πώ λειτουργεί η απόδοση των φόρων, πώ συγκεντρώνονται τα χρήματα στα δημόσια ταμεία. Τα έλεγε αυτά στην εκπομπή. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτή την πολύ πρωτότυπη διαπίστωση ότι ο πλούσιο καταναλώνει περισσότερο από το φτωχό. Ήθελε να δώσει και παράδειγμα και εκείνη που το έκανε καλύτερο είπε για τα μακαρόνια. Έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ. Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα η μεγαλύτερη καταναλώσει τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμους και μεσαία τάξη. <συμπίκια> Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πληρώσεις ο έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία μας μακαρόνια έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Μιλάμε για σύλληψη τώρα και για διαπίστωση βελληνικούς τεραστίου εδώ ότι τα μακαρόνια δίνουν ΦΠΑ. Αν δηλαδή μειωθεί ο ΦΠΑ στα μακαρόνια τα δημόσια ταμεία θα αδειάσουνε γιατί γεμίζουν με τα μακαρόνια το ΦΠΑ από τα μακαρόνια και τα στομάχια βεβαίως. Ε, ο Κυρανάκης θα έλεγε αυτά προσπαθώντα να εξηγήσει... Κάτι απλό, αλλά χρησιμοποίησε όλα αυτά τα παραδείγματα και το πήγε εκεί, θέλοντα να πει ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αυτή ήταν η αρχική ερώτηση. Γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφή, που είναι και τα μακαρόνια. Και είπε όλο αυτό. Το πολύ ωραίο, ότι πρώτον υπάρχει διαφορά στην κατανάλωση πλουσίων φτωχών, και δεύτερον δεν γίνεται με τα μακαρόνια, γιατί οι φτωχοί αγοράζουν πιο πολλά μακαρόνια, οι πλούσιοι αγοράζουν λιγότερα μακαρόνια. Αυτά έλεγε, ερμηνεύω και επειδή και το πριν και το μετά, έλεγε κάτι τέτοιε. Ιδέε, ανέπτυσε. Ε, οπότε έμεινε στην ιστορία, μείναν στην ιστορία και τα μακαρόνια του Κυρανάκη και ήρθε μετά με άλλε δηλώσει και με κάτι βίντεο να πει ότι δεν καταλάβαμε ακριβώ τι είπε. Και πάλι παραποιούμε τι δηλώσει του Ανδρό και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Μια που είμαστε στα μακαρόνια και μια που είναι και μεσημέρι. Ο Κυριάκο, mm. ο Μητσοτάκη, ο, ο αδερφός μου, δεν θα πάψει να αγοράζει μακαρόνια που είναι τυποποιημένα, δεν θα πάψει να αγοράζει που μαρό που είναι τυποποιημένο. Για να μπορέσει να κάνει μακαρόνια με domata, παπραπρά, Olha que pra Ε, είμαστε στα μακαρόνια. Για λέγεται και παίρνετε. Ο Κυρανάκη δεν είπε βέβαια τι μακαρόνια και πώ θα τα κάνουμε. Εδώ είναι τώρα Αραμπακουγιάννη, το πάει ένα βήμα παραπέρα. Προτείνει τη συνταγή με ντομάτα που μαρώ, τα λέει όλα γιατί ο Κυριακό Μητσοτάκη θα κάνει όλα αυτά. Οπότε έχουμε πιάσει το θέμα μακαρόνια, το νούμερο 6, πάντα γιατί αυτό είναι στο καλάθι, δεν είναι τα υπόλοιπα. Στο καλάθι αυτή την παπάντζα του Άδων Γεωργιάδη. Ο ένας βουλευτής που μας έδωσε την τάκα και μας έφτιαξε λίγο το κεφί με τα μακαρόνια ενώ κύριο Ανάκης, ο άλλος βουλευτής, σήμερα το πρωί το έκανε αυτό, είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Η όταν νιώνεται η επιδότησα καύσιμα που είναι τα πολλά λεφτά, σου αφήνει περιθώριο να δώσεις κάπου αλλού. Mm -hmm. Γιατί αυτή η μάχη δίνεται τώρα. Μοιράσμα της φτώχειας γίνεται. Δεν γίνεται μοιράσμα της φτώχειας, γίνεται αναδιανομή του εισοδήματος. Μάλιστα. Με συγχωρείτε κύριε Ο Μητσοτάκη oh. είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία oh, right. χρόνια. Ο Μιτσοτάκη oh. είναι ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Ο μεγαλύτερος σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Ο Μπάμπη Παπαδημητρίου σήμερα το πρωί, λοιπόν, μα πληροφόρησε. Το είχαμε καταλάβει, είναι η αλήθεια, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούσα από ένα βουλευτή και μάλιστα που ξέρει πολύ καλά τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Ότι μα είπε ότι ο Μιτσοτάκη είναι ο μεγαλύτερο σοσιαλιστής που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, από τον τόπο, μάλλον. Όχι από τον πλανήτη, μπορεί να εννοεί και πλανήτη, δεν τόπε, αλλά εμεί καταλάβαμε από τον τόπο αυτόν. Έχουν περάσει πολλοί σοσιαλιστέ, δηλωμένοι, αναρχικοί τη εξουσία, αντιεξουσιαστέ, θυμόμαστε όλοι στα Υπουργικά Συμβούλια, Τι βλακίε λέγανε όλοι αυτοί. Ο Γιώργο Παπανδρέου έλεγε ότι είναι αντιεξουσιαστή. Ο... Το ίδιο λέγει και ο Κώστας Καραμαλή παλιά ότι είναι αντιεξουσιαστή. Και διάφορε άλλε παπάντζε που τι πουλάνε με φοβερή ευκολία. Εδώ λοιπόν ο Μπάμπη Παπαδημητρίου μα πληροφόρησε ότι έχουμε σοσιαλιστεί πρωθυπουργό και όλη η κυβέρνηση ναι, Δεν είναι μόνο ο Μιτσοτάκη. Γιατί όμω ο Μιτσοτάκη είναι σοσιαλιστή. Έχει δίκιο. Εγώ το πιστεύω. Νομίζω όλοι το πιστεύουμε, φαίνεται αυτό από την πράξη του, από τα λόγια του, από τη δουλειά που έχει ρίξει στη ζωή, από τις γνώσεις του. Γιατί είναι σοσιαλιστής ο Μητσοτάκη, γιατί κατάγεται από οικογένεια, από οικογένεια παρόμοια. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του αύριο. Είναι όραμα μια επανάσταση, η οποία δεν γίνεται μόνο από, κα, από πάνω προς τα κάτω, αλλά σίγουρα γίνεται από, από κάτω προς τα πάνω. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Ε, αυτός ο φαύλο κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Σηκώνεται έξαλλη η γιαγιά μου, η οποία ήταν έτσι και ξέρεις, γκράντε, μεγαλοπρεπής, σε ό,τι έκανε και σε ό,τι έλεγε, και φωνάζει, Μάρικα Μητσοτάκη, κομμουνιστή, βγες έξω από το σπίτι. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη πανάσταση αλλαγή. Ο Μιτσοτάκη είναι ο μεγαλύτερο σοσιαλιστή που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Αγαπητή οικογένεια Μιτσοτάκη, 60 χρόνια ζούμε από του Έλληνε. Σα ευχαριστούμε. Σοσιαλισμό δεν λέγαμε. Αυτό ακριβώς. Είναι σοσιαλιστής λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διότι προέρχεται από οικογένεια επαναστατών όπως ακούσαμε. Την Τώρα Μπακογιάννη να λέγει επανάσταση, τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέγει επανάσταση και πώς έχουν αποκτηθεί αυτές οι ιδέες οι σοσιαλιστικές που τις εφαρμόζει τώρα. Του δόθηκε η ευκαιρία και η χαρά και η χαρά σε εμά όλους Να εφαρμόσει σοσιαλιστικέ ιδέε και πράξει στη διακυβέρνησή του, διότι σμυλεύτηκε ιδεολογικά ε, ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και όλη η οικογένεια στα πέτρινα χρόνια τη εξόρια. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμά το ζήσαν στο πετσί του και σε φυλακέ και σε ανακρίσει και σε όλα. Αφήστε τα, τώρα να τελειώσω. Ο, Όταν εξανίσταμε, βεβαίω, διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι, Στε, όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής, ένας οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τυσιάστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου.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 Ε, σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίπεδο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή ε, τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε Ζήσαμε τέσσερα χρόνια στο Παρίσι, εξόριστη.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 Καθόμασταν 15, όλοι οι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Και έτσι λοιπόν από τα σκέτα μακαρόνια του Κυρανάκη καταλήξαμε στο παστίτσιο, που δεν γίνεται με νούμερο 6 όμως μακαρόνια, πρέπει να το πούμε και αυτό, ε, κυκλώθηκε το θέμα νομίζω. Έτσι εκεί εισμηλεύτηκε, εκεί ανδρώθηκε πολιτικά ο επαναστάτης σοσιαλιστής Κυριάκος Μητσοτάκης, Κάπω έτσι το έχει δει ο Μπάμπη και Παπαδημητρίου, γιατί αυτό μα τον χαρακτήρισε σήμερα το πρωί, πρωί-πρωί, και πρωί, να γίνει και viral και να παίζει, ω τον πιο σοσιαλιστή που έχει περάσει από τον τόπο τα τελευταία χρόνια. Και με την ευκαιρία θυμηθήκαμε τα πέτρινα χρόνια αυτή τη οικογένεια, όταν ήταν εξορία στο Παρίσι, σε ένα μικρό διαμέρισμα που μαζευόντουσαν όλοι στην οδό Μυραμπό 1. Το έχουμε μάθει πια και το ξέρουμε. Πρέπει να γίνει μνημείο αυτό, να το αγοράσει το ελληνικό κράτο. Όλο το διαμέρισμα, όλο το σπίτι, όλο το δρόμο, το τετράγωνο. Και να πηγαίνουμε όσοι πηγαίνουμε στο Παρίσι να καταθέτουμε ένα πακέτο μακαρόνια. Εκεί που τρώγανε όλη η οικογένεια, τις κορδαλιά και του μπακαλιάρου και τα παστίτσια για τη Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Έχει η πολιτική επικαιρότητα, η επικαιρότητα. σήμερα. Αναγνωρίσουμε τα κοινωνικά θέματα. Αλλά έχει και κάτι άλλο. Έχουμε τους ευάλωτε συμπολίτε μα. Θέλω να επαναλάβω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τους πιο ευάλωτες συμπαλίτες μας για να κεράσουμε όλοι μαζί αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Πιο ευάλωτες συμπαλίτες μας. Ο Μιτσοτάκη adesso... είναι ο <University> μεγαλύτερο σοσιαλιστή που έχει περάσει τα τελευταία Finished. χρόνια. Οι <ING> καλύτερε κυβέρνηση στον κόσμο, εμεί μα και τι καλύτερε σούπε δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι θαύματα Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα και άλλα πολλά βεβαίω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. 2 11, 10 80 8, 80 Ξέρετε ποιο είναι εκεί. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, αγάπη, αγνά συναισθήματα. Να κλάψετε στον νόμο του, να πείτε τα δικά σα. Θα βρείτε μια φωνή, έναν άνθρωπο, μια καρδιά που θα σταθεί δίπλα σα. Νότ, Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά εσεί πάρτε τηλέφωνο να δοκιμάσετε. Μην ακούτε τι λέω. Εγώ είμαι και προκατηλημένο. RadioPapakiParaPolitica.gr Το επίσημο, το επίσημο, το mail εδώ του σταθμού που αυτή την ώρα το παρακολουθώ μπροστά στην οθόνη. Ελληνοφρένια.net Αυτό είναι το επίσημο: ελληνοφρένια.net.gr Το επίσημο site, το ομίλου Ελληνοφρένια. Επίση έχουμε και στο YouTube. Το Ελληνοφρένη Official και στα δύο μας ακούτε τώρα και live και μετά απότε θέλετε ηχογραφημένους. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός, οι πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα. Θα γίνονται χειρότερα τα πράγματα, Αποστόλη, και είναι σίγουρο. Όσο έρχεται ο χειμώνα και εντάξει, έχω πάρει, βλέπει ότι με την τέτοια αυτή τη μαλακή, με τον ε, κορονοϊό και απάτη πανδημία, πήγαιναν διάφοροι μαλακίε και λέγανε διάφορα στην τηλεόραση. Τώρα, αν έχει προσέξει, δάζουν άλλα τω, άλλα γιουρούκια. Γιουρούκια λένε στην πατρίδα μου το χειρότερο από το ζώο. Λοιπόν, τα οποία μα πείθουν πώ θα κάνουμε ρεπούση η οικονομία, Στη θέρμανση και τι θα καίμε, πώ θα το καίμε, να βάζουμε αλουμινόχαρτα στα καλόριφερ. Δεν σκέπατε τίποτα πρέπει να γαπνησύ. Αλουμινόχαρτο στο καλοριφέρι και φτάσαμε. Σαν το πουτσά στην φέρα, ταινία με το διαστημόπλιο, έτσι θα τα σπίτια. σκεφτείτε ότι θα είστε ο πρώτος που θα υπάγεται στη σελήνη. Τι να κάνω Να πάσα πάνω στο φεγγάρι, δεν θέλετε Το φεγγάρι, ναι. Όχι. Όχι. Πάτε λέει στον τοίχο, αλουμινόχαρτο για να χτυπάει εσύ Να, να το π... στον τοίχο. Έμαθα όπως εγώ από την ΕΡ, Θα βγάλουν, λέει, ένα μεγάλο κουρού. Την ΕΡ, τένα, να τον κόσμο σιγά σιγά, <Κινερίας> Α, ωραία, εντάξει. Με γιόγκα και τέτοια φαντάζομαι. Κάνεις γιόγκα, διαλογισμό, τσακ. Τώρα σου μιλάω για μεγάλο Νομίζω τον λένε Αδον Λί. Ψήχρε Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Αν δεν το λένε τσίριχτη. ναι, θα μα πάθουν, λέει, τη χειμερία Άρχει. Τέσσερι μήνε ούτε θα τρώμε, ούτε θα χέζουμε, ούτε θα πίνουμε, ούτε θα κρυώνουμε. Οικονομικό ωστόσο τόση Αν και δεν νομίζω, γιατί έρχονται εκλογέ. Η χειμερία ράρκι θα έρθει λίγες μέρε πριν. Έτσι, να πάει πνωτισμένο, καλά. Μπαρά, αγαπητή, είναι η καλήνα. Μη συνεχίζει, μη συνεχίζει. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Yeah. Θέλω να πω ένα αντίο σε ένα φίλο που έφυγε σήμερα. Φίλο και συνάδελφο τον Αντρέατο Βογιατσόγλου. Δεν συνεπήρξαμε μαζί στο Κουκουέμου του οποίου υπήρξε και γραμματεία, αλλά υπήρξαμε συνάδελφοι. Θεωρώ και φίλοι. Έναν άνθρωπο που με στήριξε και εμένα όταν ξεκίνησα να εργάζομαι ω καθηγητή. Και σήμερα έφυγε νικημένο από τον καρκίνο. Και ήθελα απλά να του πω ένα για δημόσια, γιατί εντάξει ήταν και δημόσιο ο Υποψήφιο με τον Κουκουέμου Λου για χρόνια, γραμματέα του Αλλιότερα καλό θα ήταν να ας πούμε και οι ανθρώπους που μπορεί να το ξέρανε μέσα από το κινηματικό χώρο, στον Αντρέα. Τα κινήματα και οι αγώνες νικιώνται όταν συναντιούνται, εμπλουτίζονται και βαθαίνουν την κριτική. Γι' αυτό ποιο είναι το συμπέρασμα? Ποιο? Όλοι στην απεργία, απεργί και διαδηλωτές 9-10-2. Αποστόλη μου, θέλω να μου δώσεις πληροφορίες για το καλάδι της ανοικοκύρευτης. Καταρχά, αυτά είναι σεξιστικά και η κυβέρνηση το ξέρει οπότε το λέει το καλάθι του νοικοκυριού. <συγχε> Όχι τη νοικοκυρά γιατί αυτό υπονοεί ότι μόνο η γυναίκα ψωνίζει, άρα η γυναίκα είναι για το σπίτι, έλα σε παρακαλώ. Τώρα <συγχε> για την ουσία, κανεί δεν συζητήσει ότι αυτό το καλάθι είναι ακοροϊδική. Τα <συγχε> τρώμε μακρύ κοκορίζει και μακαρώνει νούμερο 6. Μόνο το νούμερο 6? Μόνο το 6, δεν έχει άλλο. <συγχε> <συγχε> δεν τρώω πένα, υπάρχει. Τι πένε, Μόρι. Η πένα είναι πολυτέλεια. Όχι για την επιβίωση είναι το νούμερο 6 μόνο. Μόνο νούμερο 6, έτσι. Τα προϊόντα υπάρχουν τίποτα. Ατομική υγιεινή με προϊόντα. Ατομική υγιεινή, όσο να λέμε? Ε, ένα αφρόλουτρο, ένα σαμπουάν. Έχει σαμπούνι πράσινο. Α, πράσινο. Τι κόκκινο, ε, πράσινο. Κόκκινο, σα λέω, είτε ότι θέλει. Και έχει και ταμπών, bon, λιπαρά. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι. Ταμπών. Δίχως λιπαρά. Ε, τι να το κάνουν, τα ταμπών για μας δεν είναι, για είναι για την νεολαία. τα ταμπών γιατί δεν είναι για σας, για όλους είναι το ταμπών. Για όλους είναι. Σ' όλους Έχει, δεν είναι χαρά για... μαθες. Έχει για τα αυτιά, μήπω να βάλουμε και τα αυτιά. Έχει ταμπών για τα αυτιά, ναι. Έχει. Κάνει μινιούτ τον Άδωνη, που να βάλεις Άδωνη μετά και τον ακούσουμε λιγότερο τσιριχτή. Λοιπόν, Απερίγραπτο εντάξει ο Άδωνης με βουλοκαίρι να είναι τα αυτιά θα περνάει την συμφωνή του Βουλοκαίρι δεν έχει Πες την εφορία ότι έκανα δουλειές Τα πάντα στράφτουν στο σπίτι Να έρθουνε καθαρά, γάμι, να σει, όποτε θέλει να με Μπορούν να κάνουν έρευνες σε έπιπλα Στην τίβανο κασέλα Σε βάζα Στα πάντα δηλαδή Γιατί μέσα μπορεί να έχεις κρυμμένα χρήματα Ωραία Τώρα ναι Μετά τη γενική Εμένα αυτό με νοιάζει το Αν μην και μας βούνε γύφτους Μετά τη γενική Ας έρθει οποιος θέλει Να τα άκου εκεί ωραιότατα Να τον κεράσω τα αρχήλια μου Τα αρχήλια τρία Η καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, εμείς μας μοιάζουμε καλύτερα σίγουρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που είναι θαύματα. Πρά, πρά, πρά. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε σήμερα. Ε, κολλάει όλα αυτά βεβαίως που συμβαίνουν. Υπάρχει μια άποψη, τι λένε αρκετοί, ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να καταλάβει τα οικονομικά... Έχει μια αδυναμία κατανόηση πώ λειτουργεί η οικονομία. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη. Φαντάζομαι και πάρα πολλοί κόσμοι. Διότι ήταν άρρωση, άριστη, άριστη διαχείριση των οικονομικών επί Τσίπρα. Επίση, είχε βάλει Υπουργό Οικονομικών το asset στην αρχή. Που ήταν ο Γιάννη Βαρουφάκη. Για να βάλει τον Βαρουφάκη στην κομβική θέση των οικονομικών, πρέπει να κατανοήσει τα οικονομικά τα ίδια. Για να καταλάβει ότι είναι asset αυτό, θα τον τοποθετεί εκεί. Και έτσι πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Κυρίω το πρώτο εξάμεινο. Μετά μπήκε ο Τσακαλώτο, ο οποίο Τσακαλώτο μα διαψεύδει. Λέει ότι ο Τσίπρα όντω θα καταλαβαίνει τα οικονομικά. Μια επιχείρηση λοιπόν η οποία α πούμε ότι βγάζει 1000 ευρώ κέρδη, με φορολογία 29 θα πλήρωνε φόρο πόσο 290 ευρώ. Αν λόγω τη ανάπτυξη μια τουριστική επιχείρηση βγάζει τώρα 1500 ευρώ κέρδη, με φορολογία 22%, πόσο θα πληρώσει φόρο κύριο ε, Τσίπρα. Αυτό δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Τόσο δύσκολο είναι, τόσο ξένο, τόσο ξένο για σας είναι αυτή η έννοια. Άκιο Τσακαλώτος υποστηρίζει ότι δεν καταλαβαίνει Χριστό ο Αλέξης Τσίπρας. Νόμιζα ότι θα τον υποστηρίζει, αλλά δεν, όπως καταλάβαμε και ακούσαμε μόλις. Και αυτό είναι στο άλλο στρατόπεδο που λέει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα από οικονομικά... Ο Αλέξη Τσίπρας είναι του Πολυτεχνείου. Είναι η μηχανική, είναι στα κτίρια, δό του κτίριο, δό του σχέδιου. Εκεί τα πάει, πάει πάρα πολύ καλά, ειδικά με τι μοίρε. Αν δεν είναι και 360, ο Αλέξη Τσίπρας και στη γεωγραφία είναι πολύ καλό. Αν, αν θυμόσαστε τα νησιά, τα πολλά, είναι ο μόνο πρωθυπουργό που είχε προσθέσει ένα νησί στην Ελλάδα. Εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε με το Μητσοτάκι. Ο Τσίπρας είχε προσθέσει άλλο ένα δίπλα στη Λέσβο. Τη Μιττιλίνη. Ένα πολύ ωραίο νησί του Βορρείου Αιγαίου. Τέλο με το ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί ασχοληθήκαμε για σήμερα, διότι έχουμε ένα θέμα, πέφτουν στα χρηματιστήρια ενέργεια, όλα κινούνται γύρω από χρηματιστήρια. Ε, στα χρηματιστήρια ενέργεια πέφτει το φυσικό αέριο αυτό το δεκαήμερο και ανεβαίνει το πετρέλαιο. Το προηγούμενο δεκαήμερο έπεφτε το πετρέλαιο, ανέβαινε το φυσικό αέριο. Τότε πρόταση τη κυβέρνηση για να μην πεθάνουμε και να προσαρμοστούμε, όπω έλεγε ο Πέτσα, ήταν να αλλάξουμε του καυστήρε. Ε, αυτό τώρα δεν ακούγεται, αλλά μπορεί σε 10 μέρε να ξανακουστεί. Η εξέλιξη τη οικονομία και τη ζωή είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι εμεί μπορούμε να προβλέψουμε. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Τι τιμέ του φυσικού αερίου. Πριν από μερικέ εβδομάδε και εγώ, και γενικά η, η γραμμή ήταν: Παιδιά, αν μπορείτε, αλλάξτε τον καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, διότι το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό. Σήμερα, αν έχει κάνει την αλλαγή, χάνει λεφτά, δεν κερδίζει. Για το φυσικό αέριο, τελευταίε 10 μέρε. Έχει μια διαρκή πτώση με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εννοείται, αλλάζουμε αυτό το δεκαήμερο καυστήρε και του κάνουμε πάλι πετρέλαιο, πετάμε το φυσικό αέριο, ή το κρατάμε στην άκρη. Ανάλογα πώ πάει το χρηματιστήριο, θα κατεβαίνετε κάτω, θα ξεβιδώνετε τον έναν και θα βιδώνετε τον άλλον. Πολύ πρακτικέ λύσει. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα όχι μόνο στη δημοκρατία και στον καπιταλιστικό, όπω το λέμε, οικονομικό σύστημα. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Μαλαρά μου. Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μα! Έλα τι θε. Λοιπόν, πρώτον, είχα να προόρισαν περιστατικό το Σαββατοκύριακο, μου ένα έξαπο το νοσοκομείο εδώ τίκαλαμάτα και ακούω εκεί μια συζήτηση ήταν τρει και συζητούσαν, λέγανε, έλεγανε το ένα το άλλο, δεν μα φτάνει, δεν αυτό η πολιτική προβλήματα. Λέει, ένα εγώ δεν ψηφίζω. Του λένε άλλοι όχι λέει να πάει να ψηφίσει. Του λέω γι' εγώ έφερα, του λέω ένα δικαιότημα σε μην. Πήγαινε ψήφισε κάτι μικρό να σε εκφράσει. Και κάνει ένα ήταν, λέει που ήταν εδώ για την Ελλάδα αλλά τον εφάγανε. Όχι λέω. Έβαιτε, σε ζώνη τα φίλια. Έλέει, ο Χριστόδυλο Κάντε ησυχία να κάνουμε την προσευχή μα. Και αν είσαστε καλά παιδιά και δεν μιλάτε, στο τέλο <laughs> θα σα πω και ένα ανέκδοτο. Α! Ah. <laughs> Του κάνει μια γυναίκα εκεί τη δουλειά έχει η θρησκεία με την πολιτική. Έχει λέει, πετάγεται για και ένα τρίτο εκεί να πει και αυτό ότι ναι, η θρησκεία και αυτά και το ένα και το άλλο. Τέλο πάντων, σηκώνομαι και φεύγω. Λέω τώρα τι να κάτσω από εδώ πέρα. Μπαίνω μέσα με το μικρό, λύνουμε το πρόβλημα μα. Γένουμε και τα ακούω να λέει Με ένα είναι λέει, μου λέει, αλλά δεν τον κιόλα. Αν δεν λέω να θα είναι. Ο λέει. Ο βελόπουλος. Εσεί είστε οι Έλληνε που σκέπτεστε, Η έξυπνη που σκέπτεστε για να καλύτερη Ελλάδα. Λοιπόν, Απίστευτο. έφυγα άρων έφυγα άρων. Και πέραν αυτού, φίλε, πρέπει να είσαι άρχοντα για να εντάξει 12χρονο, έτσι. Δεν είναι για όλου αυτά. Είναι για αρχόντου, δεν είναι για λινάτσε. δεν θα... είναι για λινάτσε, το έσεπα να καλώ τώρα. Δεν έγινε για πρίγκυπε. Δεν έγινε να γυαλινάτσε. Δηλαδή, τι είπε τώρα το άλλο το καθήκυλο. Ο μου λέει να άρχοντα λέει. Θα τα πάρνει πίσω, θα δει, θα δει κορίτσι μου. Γιατί εμεί δεν έχουμε ανάγκη από 10 ευρω Είμαστε οι κύριοι, είμαστε, έχουμε καρτέλα, είμαστε άρχοντες. Τι είναι αυτά. Με Κάτι, την έννοια ο άρχοντας κάνει ότι γουστάρει. Ναι, απογοήτωση καθημερινού. Μα την έννοια. Ναι, για Αποστόλη, Μοκός, το ε τι να κάνω εγώ τώρα Να ακούσεις κάτι και οι ακροατές μας Εδώ μιλάμε για το ελληνικό Το ξεπούλημα που κάνανε στην περιοχή Αυτή την περιοχή του λαού Το μεγαλύτερο φιλέτο της Αττικής στο τραπέζι των επιχειρηματικών ομήλων Ωραία Αποσ... να το κάνεις τυπές μου ωραία. Δεν το ξεπούλήσανε <laughs> Πήγαινε εκεί να πετάς αεροπλάνα μόνος σου <laughs> Δεν λες που θα <laughs> έχει ένα μητροπολιτικό πάρκο Που μπορείς να τζωγάρεις ελεύθερα <laughs> λοιπόν, το, να ακούσεις, Τώρα διακύνο... τι κάνεις Πήγαινε Σύλληζα την Λοιπόν, τη σύμβαση προβλέπεται ακόμα ο Σύριο. Παράλληλο μονόλογο, μου αρέσει. Εσείς έχει αποφασίσει Η... να το πει, Η... ανεξάρτητα με το τι θα πω εγώ ανάμεσα. Η... Και συνεχίζει Η... από εκεί που ήταν, Η... δεν διακόπτεται. Μισό λεπτό να τα ο Μι... Περιμένει πώ και πώ από σένα. Μην Μι... μου τη φωνή μου. Τι να σου φράξω. Λοιπόν. Λοιπόν, Αυτό είναι το πείμα, δεν είναι η φωνή. Δεν είναι να σημειωθεί θα είναι ότι. Φέρνει το πείμα στα χέρια <laughs> μα <laughs> και εσύ, όπω έκαναν το δωράκι στην Ελίτη. Η οποία θα παραλάβει στο ελληνικό, έχει έδρα το Λουξεμβούργο, προκειμένου να είναι και φοροαπαλλαγμένη. Δεν θα πληρώνει ο κύριο κανένα φόρο. Και ο ελληνικό λαό δεν θα παίρνει ούτε σέντ. Καταλάβατε κύριε. Δεν σου δίνει τα λεφτά, σου κάνει την επένδυση για να χαρίσει την επένδυση, όχι να βγάλει κιόλα. Και ποια επένδυση πόσο την πήρε ε, τόσο... μια ολόκληρη περιοχή με 900.000, 1,5 δισεκατομμύρια. Κύριο. Αυτό κάνει 40 δισεκατομμύρια, κύριε αυτή την περιοχή. Ωραία, από την τσέπη σου τα ζητήσαμε να τα βάλει. Από την τα βάλει χωρί να σου το ζητήσαμε. Λοιπόν, σταμάτα. Πολύ πριβέ, εσύ από μακριά θα τη βλέπει και δεν θα τη βλέπει κιόλα, δεν θα τα απαγορεύουνε. Μα δεν περνάω ε... έτσι κι αλλιώ από εκεί. Όχι, εγώ περνάω, περνάω, κύριε. Το λοιπόν... μόνο είναι που δεν θα μπορεί να ξανακάνει ταινία από παπακαλιάτσε. Εμένα αυτό είμαστε να χωρί. Αυτό πάρτε το χαμπάρι, κύριε. Αυτή η περιοχή, όλη το ελληνικό ανήκει είναι περιοχή του λαού. Και όταν θα επεκρατήσει στη χώρα μα, οι εκεί εξουσία αυτά θα παρθούνε πίσω είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε κύριε; Έλα καπίτε τα λέμε; και να Αποικείστρα ιστραφούν πίσω. Φτάνει χωρίς, φτάνει να... για για κύριε, για. Χωρίς να πάρει. Αν δεν πω εγώ τελεία δεν θα βάλεις. Έτσι; Χωρίς Άστο. Έλα για. Και τι να το κάνουμε το καζίνο Αν έρθει η λαϊκή θα έχουμε και το καζίνο Θα έχουμε όλα τα άλλα πληρώνουμε ρεύματα για τις ρουλέτες Όχι θα τα κλείσουμε όλα αυτά Εδώ τα δύο Ελληνόπουλα Ο Ακροατής και ο Αποστόλης ε, Κοντραρίστηκαν λίγο Δεν πήραν παράδειγμα τα άλλα Ελληνόπουλα, το ακούσαμε χθε αλλά επειδή σα άρεσε θα το ακούσουμε και τώρα. Τον Μπαλάσκα και τον Γιώργο Παπαδάκη. Ο Εάν κλείσει θέμα. το πλάνο και βγάλω μια φωτογραφία μαζί σα, έχω. Έτσι σα πιάσω από τη μέση και με πιάσετε κι εσείς Ο. Δεν έχω καμία σχέση μαζί σα. Πρόσφατα με Ενάς, βλέπετε ή θα βγάλω φωτογραφία αυτό για δεν κάτω, βγάζω φωτογραφία Αλλά, και αλλά και να σα πω κάτι. Μαζί έχουμε βγάλει αγκαλιά. Έχουμε βγάλει αγκαλίτσα. Σε φιλάω κιόλα, Γιώργο. Ναι, στο μαγούλο. Θα στείλω, Μαρία μετά. Στα πόδια ε, μου μεγάλο. στα πόδια βασίλε μα μάτια σου φωτιά φωτιά. Για... <σπάει> Και μέσα στη δική σου τη ματιά. <σπάει> δίκη, δίκη για να μπαμπά. <σπάει> με Στα πόδια ε, μου μεγάλο. Για... Έχουμε βγάλει γαλίτσας, σε φιλάω κιόλας Γιώργο. Είναι τα σου, μια φάλασσα, Όταν είσαι όμορφος, περνάς ωραία. Εάν είναι να φλιπάρεις, να σου στρίψει. Με της, τα, τα σετόνια στο αστυνομικό τμήμα. Σας μυρίζει κάτι. Μιώσες στα σπίδια μου τους τύπους της καρδιάς. Λεγγαλίτσας που σε φυλάω κιόλας Γιώργο. Μες στην παλάμη μου το ρηβός της νυχτιάς. Είναι όμορφος. Σαν και εμένα δηλαδή. Να μ' να μ' να μ' 22 χρόνια κύριε Παπαδάκη. Στα πόδια μου μεγάλωσε. Σε φυλάω κιόλας Γιώργο. Στο μάγκουλο. Με τις ορμόνες σου να σε χτυπάνε κυριολεκτικά το το θα σβήσω, θα να χαθώ κοιτάω και το κύμα και να έχω να νιώθω μια καλή διάθεση να πιά, να σ αγαπώ, να σ Το χειρότερο ναρκωτικό είναι ο έρωτας. αγάπη θα νικήσει. Αυτό είναι το μήνυμα κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας αφιερώσεις σας, αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις και κολλητά αμέσως μετά το μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμείς Δευτέρα, γεια σας Επειδή θέλω να μου κάνεις μια παραγγελιά, θα βάλεις τον μυτσοτάκι που λέει κούτσα, κούτσα, ό,τι λέει στην παράντα του κύριου Μέλιου. Εκεί που λέει Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, αντί για το κούτσα, θα βάλεις αυτό που λέει ο μυτσοτάκι. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, μια και κούτσα δυο, Στη ζωή στο ρημαδιό. Ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας. Με ροδούλοι no duli ne thelo na so tus helinesuli Έλα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι την Παρασκευή τώρα, αλλά αυτό το πλαέμα λακισμένο το είναι ψόχο με πριν πολύ καιρό και μου λε το είδα σε παράσταση Εγώ το λογαράκι ο τρία χρόνια. Αυτή την παραποίηση του και yeah, παραποίηση, παιδί <σοφίλες> μου, <σοφίλες> το παίζω στο ραδιόφωνο 15 χρόνια. <σοφίλες> ναι, παιδί μου, ναι, εγώ περού έχω έδρα να βάλει και σύνδεξη αμαλακισμένο <σοφίλες> <σοφίλες> που στηρίζει τον καπιταλισμό και μετά να βάλει από χάρη κλίν τα κατηταπού. Ολέ, ολέ, τα κατηταπού. Ολέ, ολέ. Δεξιέ. Που στηρίζεις τον καπιταλισμό Δεξιέ Δεξιέ Ε ναι είμαι δεξιός Την π***σα Πάνω χωρί κάτω χωρί κάτι φορεί Και με κάμα και βροχή που μου βγαίνει ψυχή, είκοσι χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτισα στην εμπασιά, του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά γράψει αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα βάλει από αυθαίρετου από το τρίτο επεισόδιο, τότε που ο Μαλαβανίδης λέει Στη Τζακαρισιάνου ότι είναι εγκόμενο και τα λοιπά. Αν το βρει και από το μικρό ψάρι, όταν βρίζει πω του γάμισε έτσι ρε ρεμαλάκια Πως του γάμισε και θα βάλει όλα τα γαμίσια που έχουμε φάει: από κορονοϊού, από καύσιμα, από κακοκαιρίε, από όλα αυτά. Γιατί ξέρει, η αυθαίρετη είναι το πιο καλό σύριαλ που έχει βγει. Δεν είναι η Το όχι, όχι όχι, όχι, αφέρεται. Δεν είναι το εκμε εκπαγωτό. Όχι, όχι όχι όχι όχι. Αφέρετε είναι τα πάντα. Μιλάζουν αντικημενικά κριτήρια. καθαρά καταλαβαίνω. Ε, μιλάμε για φοβερό πραγματικό. Δεν μου ψηλικά σκέφτα. έχω γίνει πολυγόμενο και ω φαίνεται προκαλανικό. 7.317 τα νέα κρούσματα, σε ένα σύνολο 349.0 τεστ. Πώ του γάνει έτσι, πώ πατσοκόψει. Το ευρώ βενζίνη έβαλα. Με τι λεφτά να βάλω παραπάνω. Πώ του γάνει έτσι να πάρει. Πώ ο πατσακόψει έτσι έπρεπε. Πώ του πετσόκουψε έτσι, Γερμανικά. Μέχρι τι 15 του μηνό έχει τελειώσει η σύνταξη. Από και πέρα, Πώ του έτσι, μου τα γάμισε όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχαία μου. Σα ευχαριστώ. Αιδε θύμα, αιδε ψώνιο. Αιδε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσει μονομιά. Θα φανάπω Αν ξυπνήσεις μόνο μιας Θα'ρθα να αποδαώ δουνιάς Θα'ρθα Καφέρετε! Γεια σα! Δεν μου λε, Γιατί την έχει ανεβάσει η παλιά που ήταν που έπαιρνε, σα έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε και έγινε το μουνί μου. Τη κυρία Έλλη που έχει πάρει φορτιά το πράγμα τη. Γιατί δεν το ανεβάζετε αυτό. Πού να το ανεβάσουμε, Παστού. Αν και να κάνουμε μια αφιέρωση. Σε ποιο να κάνουμε αφιέρωση. Σε μένα. Α, στο αφιερώνω λοιπόν, τη βεντάλια. Αχ, Παναγία μου νερά, Έλλη λέει πολλά. Η Έλλη, η τι κάνετε. Ζεσταίνομαι Ζεσταίνεστε Ζεσταίνομαι. Πώς το αντιμετωπίζετε Αυτό και θέλω και να μου πει εγώ Τι? Έχω μια βεντάλια Και κάνω αέρα το μ***ί μου oh, Αααα Έλλη ευχαριστώ πάρα πολύ Ναι Τρεις αποστολής Ναι Αποστολής Ναι Είμαι ο Έλλη Έλα ρε Έλλη μου που είσαι Έλα ρε παιδί μου και φωνάω το κεφάλι μου βάλω τίποτα να φέρει στο μυαλί μου λίγο Μα τι είναι αυτά τα λόγια κυρία Έλλη μου Έλα ρε παιδάκι μου και δεν μπορώ Αμέσως μόλις ανοίξει λίγο καιρό Αρχίσουν οι ζέστε Και βάλε και τη βεντάλια Στην κάψα είσαι εσύ ε? Τη βεντάλια έχεις στο μυαλό σου ε. Να σου πω Έλα. Πώς τα βλέπεις τα νέα μέτρα κυρία Έλλη μου και Τα αυτά <Τοίλιο> <Τοίλιο> και ζευγάρι με το βόδι Άλλο βόη κι άλλο πόδι Όργονα στα ρέματα Τα φέντο στα στρέματα Και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα Να σκοτώνονται τη Για τα φέντη το φαί, Να σκοτώνονται τη Για τα φέντη το φαΐ los <Τι έγινε> Πού είσαι, ρε κατ συνδρομητή παλουρδοσιονάτη, Την και όλα, είχαμε και δουλειέ. Εντάξει, 800 φορέ <σομίλου> είσαι κατηλημένο και τι άλλε δύο δεν Είμαι ακριβωθόρητη. Οκ, okay. Ακριβωθόρητη, κατηλημένε συνδρομητή παλουρδοσιονάτη. Θα ήθελα να ακούσω έρευο Το σπίτι με τα παράξενα, Εναλλακτικό Εθνικό Ήμνο. Σκολλασμένους Δεν κυνηγάς τον άνεμο Μόνο σε παρασέρνει Σε βόλεμα στο θάνατο το περιμένεις Και το πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα από τρύπες Θέλω να ζήσω πως τα στέρια που ξεφύγησαν Μέσα στο φως κάποιο που μίσησα Και με μισήσα περισσότερο Από την τρύπη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 We're gonna take it to Και ένα για την Παρασκευή ήθελα. Θυμάστε ο Λιάννη σε κάποια φάση, πολύ παλιά, σε αντιπαράθεση με Παναγιώτη Ψωμιάδη, που βγαίνει και του λέει: Κάτι είχε κάνει αυτό το βλάκα. βγάλει κάνει μια σημαία στη Βουλή και του λέει: Γελίο το ομάρι εθνικιστή έβγαλε στη σημαία στη Βουλή. Το χι, Το θυμάστε. Κάτι μου λέει. Ωραία. Αυτό καταρχήν βάλει τον Απέξι γιατί είναι ιστορικό κομμάτι από μόνο του. Σκοπίων δεν μπορώ να συζητήσω. Γεια σα, κύριε Ψωμιάδη, είσαι ένα γελίο. Καραγκιόλη Εθνικιστής! Και δεύτερον, άμα μπορεί να το συνδυάσει κυρίω με Θεοδωρικάκο, γιατί όλοι αυτοί, εντάξει τώρα, πώ πάνε, εθνικιστές είναι, αλλά μα το παίζουν κάπω. Με Θεοδωρικάκο συγκεκριμένα και με όποιον άλλο κρίνει εσύ. Με δηλώσει δίθεν ότι αγαπάμε την πατρίδα και την προστατεύουμε κτλ. Και, και να λέει αυτό στα δικά του και μετά. Γελίο το Μάριο Εθνικητή. Είσαι γελίο το Μάριο Η Νέα Δημοκρατία έχει το ιστορικό χρέο να ενώνει του Έλληνε. Δει ένα γελίο καραγκιόλη Εθνικητή. Ο Πρωθυπουργό. Κυριάτο Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του συνολικά κρατήσαμε με σταθερό χέρι το τιμόνι τη πατρίδα στη σωστή πορεία. Δύο γελίο καραγκιόλη εθνικιστή. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε συμβολόνιο. Αξιπνήση μονομοιά, παθαναποδά ο δουλειά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε Άξι πνίσισ μονομιας φανα ποδα ο θα στα φανα ποδα Η γενέθεια, η Τι να κάνω εγώ τώρα που έχουμε κάνει μερολόγιο ρολόγιο την εκπομπή Λοιπόν, θέλω να της χαρίσεις το τραγούδι Ήταν μια φορά με τον ψηλούρι του Ξαρχάκου Να της το χαρίσεις και να της το χαρίσω Να είναι γερή και δυνατή να χέρει την οικογένειά της Ήτανε μια φορά μάτια μου Και να καιρό Μια όμορφη κυράρχοδησσα να σε χαρώ Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή το κύρι της φροσμένης Να θέλω την παρασκευή το ανέκδοτο του σουφιά και να θυμούται ο κόσμος ότι πολλές φορές υπάρχει μεγάλη παραπλάνηση Αυτό να θυμούνται από την και αντιλεόραση από παντού. Βάλει το ανέκδοτο του σουφλιά του Υπουργού. Τότε έλαγιά. Yeah. Ο Πολύδωρο έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, ήλεχαν τώρα τη Τροχέας ποιο θα τα καταφέρει. Τράγγελαν τα καταφέρνει ένα, τον σταματάει ο τροχαίο, του λέει λοιπόν, ξέρετε. Και κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρο. 7.000 ευρώ, γιατί δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτό, σου ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκεφτείτε ο τροφιό του, λέει καλά. Και τι δεν τα κάνει τα 7.000, Ρε φίλε. Αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. <laughs> τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει μην τον ακούτε. Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένο. <laughs> Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο του. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αναγίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρήσει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας. Κοίτα <Κι> οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλο ήλιος έχει βγει, σ' άλλη φάλασσα, άλλη γη. Κι... Οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλο ήλιο έχει βγει. Σαν η θάλασσα, σαν η γη. Ποστόλη. Έλα. Γεια σου. Yeah. Την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί σου ζήτησαν το κύριο Παντελή, τον Τσαβέλα. Ήθελα να τους πω ότι δυστυχώς διάλεξαν λάθος τραγούδι. Οι σύγχρονοι κύριοι Παντελήδες είναι όπως τους περιγράφει ο μορφωνιό, Πιο αηδιαστικοί και πιο επικίνδυνοι. Βάλτο σε παρακαλώ την Παρασκευή. Φταίνε νέοι που είναι αντάρτε. Φταίνε οι γυναίκε για τον βιαστή. Που τον πλέψανε το πεντητήγη στο μαγαζί μέσα, όποιουσδήποτε να ήταν, άμα του κουνιόταν η κάτι ζάχαρη. Φταίνε οι ξένοι. Τα πάτε στις ματρίτες σας. Φταίνε οι πουτάνες. Πολυμαστεί με, μα όχι εσύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ψάλτης, ο οποίος ήταν επιφανής. Έκλεψες όνειρα, πατήσες πτώματα, με χρημασέφερες και τους ναζί. Με κατσίτες ναζιστές εκκληματίες μαχαιρωδές. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου και πέρα βρέχει κυρπαντελή. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια Όλα νεχτήκαμε από το συνάφι σου φτίνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή Είσαι καστρωμένη σε αρχή <Συξή> Είμαι μας, εμείς γραβάτα σου, πας και γλιτώσουμε και σάλτα σου για κύρι Παντελή <Συξή> Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει έχει πλάσιο κοικίνηση άλλος ήλιος έχει πει σαν ίδια θάλασσα άλλη γη οι άλλοι έχουν κινήσει έχει πλάσιο κοικίνηση άλλος ήλιος έχει πει σαν ίδια θάλασσα άλλη γη Άιντε θυμά, ψώνιο άιδε συγκωλόνιο Αξυπνήσεις μόνο θα θα να αποδαώ δουνιάς άιντε θύμα, άιντε ψώνιο άιντε σύμβολο αιώνιο αξυπνήσεις μόνο μιας θα να θα, θα να θα